Ξέρετε, μου θύμισε αυτό που έβλεπα στην τηλεόραση Στην Ουκραϊνία πριν τον Εφίλιο Μου θύμισε αυτό που έβλεπα στην τηλεόραση Στην Ουκραϊνία πριν τον Εφίλιο Πα στην τηλεόραση στην Ουκρανία πριν τον Εφίλιο. Η νόμα Νόλη Κεφαλογιάννη και οι μνήμε του πριν τον Εφίλιο στην Ουκρανία, κάτι σημαντικό, το πιο σημαντικό που είχε γίνει ήταν η Eurovision που η Παπαρίζου είχε πάρει την πρώτη θέση γιατί στο Κίεβο κερδίσαμε. Είχε κερδίσει η Ρουσουλάνα την προηγούμενη χρονιά, δεν θυμάμαι πού, νομίζω στην Τουρκία. Έγινε ο διαγωνισμό στο Κίεβο, πήγαμε κι εμεί, σαρώσαμε την Παπαρίζου, τον Άμπερουαν που ακούσαμε εδώ. Αυτό μάλλον πρέπει να θυμάται ο Κεφαλογιάννη. Μιλώντα για κάτι που έγινε εδώ και του θύμισε την Ουκρανία πριν τον εμφύλιο. ή αν δεν είναι αυτό, τι άλλο μπορεί να είναι. Κύριε Γεωργιάννη, έχετε να πείτε κάτι από αυτό. Συμφωνώ με τον κύριο Πανούση. Συμφωνείτε. Ναι. Αλλά ο κύριο Πανούση, <συμφωνίες> Ο υπουργό <συμφωνίες> Δημοσία Τάξεω, δεν πρέπει μόνο να τα λέει και να τα κάνει. Διότι η λογική του αφήνομαι, αν θέλετε, από τα, σε, σε, στρατο, από τα, από τα κέντρα κράτηση. Του μετανάστε, του δυσυγεί στους του ανθρώπου, αλλά χωρί να έχουν μια κατοικία, του αφήνουμε στην ομόνια με τα λεωφορεία. Η λογική ότι ο εισαγγελέα δίνει παράταση στην κατάληψη του πανεπιστημίου μέχρι δύο, μισή ώρα και έχουν περάσει τι μία μέρα και έχουν περάσει τέσσερι μέρε. Η λογική τη κυρία Προέδρου τη Βουλή όταν είναι μία επίσκεψη, δηλαδή μου θύμισε αυτό, ξέρετε, μου θύμισε αυτό που έβλεπα στην τηλεόραση. Στην Ουκρανία πριν τον Εφίλιο. Santo te alabosa, unió πάρα πολύ Ενθουσιασμού φωνέ από τον Άδωνη για το άρθρο του Γιάννη Πανούση. Βεβαίω και ο κεφαλογιάννη για αυτό τα είπε, όχι για την Παπαρίζου τελικά, αλλά για τον Πανούση, λιγότερο σοβαρό το θέμα όπω καταλαβαίνετε, σε σχέση με την Παπαρίζου που είχε φέρει και μια πρωτιά, ενώ με τον Πανούση μόνο προβλήματα και προβληματισμοί πολύ σοβαροί από το πρωί, πρωτοσέλιδο στα νέα. Διάλεξε ο Υπουργό αυτή την εφημερίδα, τίποτα δεν τυχαία όπω και ο Πρωθυπουργό είχε διαλέξει πριν τρει Κυριακέ στο. Έθνος ως πρώτη εφημερίδα για να δώσει την πρώτη του συνέντευξη ως Πρωθυπουργό και αμέσως μετά την καθημερινή. Τίποτα απολύτως δεν είναι τυχαίο. Έτσι λοιπόν σήμερα βλέπουμε κραυγή αγωνίας από τον Υπουργό, το πρωτοσέλιδο των νέων, συζητιέται, είναι το πρώτο θέμα της μέρας σήμερα και φωτογραφία του Γιάννη Πανούση και υπέρ από πάνω νοείται αριστερά του τίποτα είναι κείμενο, η φράση από το κείμενο του Πανούση όλοι έχουν μείνει στο τίποτα εγώ εδώ θα είχα μια ένσταση για τη λέξη αριστερά όχι για τη λέξη τίποτα αλλά δεν πειράζει εφόσον οι πολλοί θέλουν να συζητήσουν το τίποτα σε σχέση με την αριστερά και όχι την αριστερά σε σχέση με το τίποτα θα δεχτούμε την ατζέντα των πολλών όλοι Οι δεξοί εκπρόσωποι και λοιποί βουλευτές από το πρωί συμφωνούν συμφωνούνε με τον Γιάννη Πανούση, είναι απολύτω. λογικό. Αυτό το κείμενο δείτε το και ως προειδοποίηση, απενεχοποίηση για αυτά που θα γίνουν σε σχέση με την καταστολή, τη πια καταστολή, την ελαφρός κόκκινη καταστολή. Είναι μια προκαταβολή, μια περιγραφή γεγονότων που πρόκειται να... Γίνουνε γιατί θα πει ο ίδιο ο Πανούση. Εγώ τα είχα πει σε σχέση με την αριστερά. Είναι και ένα ξεκαθάρισμα εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με τι συνιστώσει. Ξεκινάει βέβαια από έναν εξωθεσμικό και εξωκομματικό, αλλά κάπω έτσι ξεκινούν πάντα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Ο Νίκο Φίλη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, ήταν το πρωί κατά του Γιάννη Πανούση. Έχετε κάποιο σχόλιο, είστε σε γνώση, ο γνωρίζετε. Γιάννη, από γνωρίζουμε όλοι, είναι υπουργό. Ναι. Και μάλιστα αρμόδιο να εφαρμόσει μια πολιτική στον χώρο τη ασφάλεια των πολιτών. Αν νομίζει ότι υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα τα οποία ο ίδιο διαπιστώνει και περιγράφει, ο ρόλο του είναι να εφαρμόσει μια πολιτική προστασία των πολιτών. Δεν νομίζω ότι κανεί υπάρχει ω υπουργό με τον να και να στυλιτεύει ή να καταδικάζει φαινόμενα. Αυτό που προκύπτει, κύριε Φίλιππ, δεν είναι Ο κύριο υπουργό δεν είναι είναι υπουργό. Τα όσα περιγράφει εκεί δεν νομίζω ότι αφορούν την κυβερνόσα παράταξη. <Ρι> δεν είμαστε αριστερά του τίποτα. Ούτε λέει ότι αφορούν την κυβερνόσα παράταξη. <Ρι> μιλάει με γενικό τρόπο. <Ρι> ε, δεν θέλω να κάνω ιδεολογικό διάλογο τώρα. <Ρι> ναι, και δεν τον κάναμε. Τον ιδεολογικό διάλογο. Θα έχει ένα ενδιαφέρον, όπω είπε και ο Νίκο Φίλιπ, δεν είμαστε αριστερά του τίποτα. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Πάμε στη δεξιά του που τα πάντα. Αυτή την εκπροσωπεί στο πάνελ μας εδώ ο Μανώλη Κεφαλογιάνη, ο οποίο μιλάει. Μας λέει μάλλον ένα ανέκδοτο, διότι χρησιμοποίησε τις λέξεις «εθνική» και «κυριαρχία». Λέω ότι αυτοί που μας δανείζουν και στο παρελθόν και θα μας δανείσουν και τώρα, δανείζονται με 4-7% για τόπο, να μας Σκόπ. δανείσουν. Αυτό γιατί το χρειαζόμαστε. Κορώι, δανει, ε, δανει, που στιάζαμε δηλαδή. Που λέω και είναι κορόιδα, είναι ελληνική. Γιατί το, για, γιατί το κάνουμε αυτό. Διότι αν πληρώσουμε τους στόκους, θα μπορούμε να βγούμε στι αγορές και να ξαναποκτήσουμε εθνική κυριαρχία. <laughs> Και να ξανακοκτήσω με εθνική κυριαρχία ναι, Αυτό λες. είναι το θέμα <laughs> Πολύ καλό Το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε Ξαναποκτήσουμε εθνική κυριαρχία. Ναι, αυτό ναι. είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Να ξαναποκτήσουμε ότι την είχαμε, τρολάρι όλα, εκτό το τι λέει ανέκδοτα, ε, να ξαναποκτήσουμε εθνική κυριαρχία. Και εθνική και κυριαρχία και τα δύο μαζί. Και αυτό θα γίνει μόλι βγούμε από τα μνημόνια. Είναι κάτι που αναμένεται. Μάλλον έχουμε βγει από τα μνημόνια, δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά θα έχουμε βγει όπω λένε τούτοι. Το λέγανε και οι προηγούμενοι και θα βγαίναμε έτσι κι αλλιώ. Άρα, αναμένεται και να μπούμε στην Εθνική Κυριαρχία βγαίνοντας από το μνημόνιο, μπαίνουμε στην Εθνική Κυριαρχία κατευθείαν μια πόρτα οδηγεί στην άλλη καλά κάνει ο Πανούσης και θέτει θέματα αριστεράς του τίποτα μέτρων κουκουλοφόρων διότι πρόκειται να βγει πολλοί κόσμο στους δρόμους ένα μικρό παράδειγμα μαχητικότητας και ετοιμότητας του λαού για να βγει στους δρόμους, θα ακούσουμε τώρα αυτό δηλαδή το οποίο είδαμε σήμερα Μπορεί να το βλέπουμε και καθημερινά έτσι Κι εγώ έχω κάποια αιτήματα Μπορεί να έρθω με 20-30 Να σας μπορεί να μαζέψω και 130 Και θα ανοίξω ένα στη Βουλή Αυτό μπορεί να είναι μια καθημερινή πρακτική Η Βουλή αυτή, αυτής της <laughs> περιόδου Και θα χαρώ να σας δω ε, και με το πανό Και να μας συζητήσουμε Θα έρθω μετά. οπωσδήποτε, <laughs> δεν υπάρχει Λοιπόν θέμα. έχω κάποια αιτήματα, μπορεί να έρθουμε με 20-30, να δω, μπορεί να μαζέψω και 130 και θα ανοίξω αναπανώ στη Βουλή. Λοιπόν. Θα έρθω λοιπόν. οπωσδήποτε, δεν υπάρχει θέμα. <Ρι> <Ρι> γι' αυτό πρέπει να είστε αλληλέγγυοι και ενωμένοι μεταξύ σας. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμη στον αδυνάτων. Η τελευταία που είχε βγει με πανό αυτή τη κατηγορία ήταν η Αλίκη. Τώρα θα βγει η Ελιστάη. Είναι τυχαίο ότι το άρθρο Πανούση έρχεται μία μέρα μετά τη δήλωση η Ελιστάη ότι θα βγει με πανό στη Βουλή. Βεβαίω δεν είπε, το είπε μόλι κλείσαν οι κάμερες. Το πανό θα είναι μεταξωτό από ύφασμα. Τα δε γράμματα πάνω θα είναι από χρυσόσκονι. Κανονικά για να απαιτηθούν τα. Αιτήματα που θα έχει και η Έλλη Στάι προσπαθεί ο Γιάννης Πανούσης εδώ με διάφορους τρόπους να οργανώσει, να περιφράξει την λαϊκή οργή έτσι όπως φαίνεται ότι θα εκφραστεί και μέσω της Έλλη Στάι. Η διαπραγμάτευση θα μας έλυνε τα θέματα. Αυτό δεν έλεγαν. Αυτό ακριβώς λένε. Η συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση εμπεριέχει αυτά τα, τα συστατικά της ασάφειας και της ανασφάλειας στι τη δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας και συνεπώς έχει αντίκτυπο αρνητικό. Η συνεπώς έχει αντίκτυπο αρνητικό. Στον ενθουσιασμό σήμερα και στα επιφωνήματα Χαράς, ε, τρία επιφωνήματα Ο, Α, Ε, Ι, Νομίζω, Ο, ε, ε, Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης που τόσο πολύ έχετε αγαπήσει Αυτά τα λέει ο Βαρουφάκης, αυτά τα λέει η Στάι Αυτά λέει ο Κεφαλογιάννης, αυτά λέει ο Πανούσης Αλλά σαν αυτά που έχει πει ο Λένιν, κανείς Και έχω ξαναπεί κύριε Ευαγγελάτου Ότι ο Λένιν έλεγε ότι η νέα δημοκρατία Είναι ένα κόμμα ευθύνης, Ότι η νέα δημοκρατία δεν πρόκειται να λαϊκίσει Ότι το λαϊκισμό τον έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά Απόδειξε ότι τώρα προσγειώνεται Αμνομάλος η κυβέρνηση στην πραγματικότητα Ο Λένιν έλεγε ότι η νέα δημοκρατία Είναι ένα κόμμα Ο Ο Λένιν έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να λαϊκίσει. Ω, oh, ου, oui. όλο το ξεχνάμε τόσα επιφωνήματα, τέτοιο πάθος. Αυτά τα έλεγε ο Λένιν και τα λέει η Ντόρα. Οπότε για να τα λέει η Ντόρα τα έλεγε ο Λένιν, ο Λένιν ποτέ δεν έκανε λάθος. Οπότε σωστά ήταν αυτά που έχει πει ο Λένιν μέσα από τη φωνή τη. Αντω, αφού είπαμε το Λένι, να θυμίσουμε και να πούμε ότι σήμερα το πρωί έγινε έξω από το Υπουργείο Διοικητική Μεταρρύθμιση μια μήνυ διαδήλωση αλληλεγγύη του πάμε, αλλά προ ποιου όμω, πού έκανε αλληλεγγύη το πάμε. προ τι καθαρίστριε. Και έβγαλε και ανακοίνωση. Και λέει στην ανακοίνωση, γιατί έχει ενδιαφέρον, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει νομοσχέδιο στη Βουλή, με το οποίο όχι μόνο δεν επαναπροσλαμβάνει όλε τι απολυμμένε καθαρίστριε του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και 300 από αυτέ τι απολύει. Η ανακοίνωση το λέει, δεν το ξέρω ακριβώ, σα διαβάζω τη λέει και κάνα σήμερα και την. Και συνεχίζει η ανακοίνωση στι υπόλοιπε καθαρίστριε. 595 ικανοποιεί εν μέρει τα αιτήματά του, αφού δηλώνει πω θα τι επαναπροσλάβει ω ελαστικά εργαζόμενε με τετράωρο σε προσωποπαγή και όχι οργανική θέση. Γι' αυτό και καλή, μια και ενόψη πρωτομαγιάς και έκαναν και. Και σήμερα αυτή την παράσταση διαμαρτυρία μαζί με άλλα σωματεία έξω από την πόρτα του Υπουργείου Διοικητική Μεταρρύθμιση. Τα κόκκινα γάντια που λέγαμε και πώ είχαν χρησιμοποιηθεί. Ωραία στον προεκλογικό αγώνα και στον μετεκλογικό δεν χρησιμοποιούνται. Πού είχαμε, επειδή είπαμε κόκκινα, γάντια, θα μείνουμε στο κόκκινο, αλλά για άλλους λόγους. Ματώνουμε στις διαπραγματεύσεις. Ματώνω, ματώνω, χωρίς εσένα Ματώνουμε στις διαπραγματεύσεις. Ματώνω, ματώνω, εσένα θέλω μόνο. Οι οποίε θα και δεν θα γινόντουσαν ποτέ. Αν προσυπογράφουμε το email Χαρδούβελι, το οποίο προσυπο, εσεί <συπογράφω> Κυριακή 5 Απριλίου έχει πορεία στις κουριέ και όπως μας λένε εδώ οι φίλοι από πάνω από τον καθαρό αέρα του Βορρά ακόμη καθαρός, ακόμη αέρας και Βορρά Στάνταρ με δεδομένη την καταστροφή που συντελείται στο βουνό και την ανεπίστρεπτη κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το μήνυμά μας προς την κυβέρνηση είναι σαφές δεν υπάρχει χρόνος για συζητήσεις, παλινδρομήσεις και αναποφασιστικότητα μόνο η πράξη μετράνει και υλοποίηση των δεσμεύσεων και αυτές θέλουμε να δούμε η κυβέρνηση οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι η καθυστέρησή τη δεν την αφήνει απλώς εκτεθειμένη σχετικά με τις δεσμεύσεις της αλλά επιτρέπει τη συνέχιση της καταστροφής μιας ολόκληρης περιοχής Ένα τόπος καταστρέφεται 350 συναγωνιστέ μας διώκονται γιατί υπάρχουν και αυτά αυτό το έργο πρέπει να σταματήσει Αφήστε τον τόπο να ανασάνει πορεία στις 5 Απριλίου στις Σκουργιές. Το είπαμε. Καλά κουράγια, καλή δύναμη. Έχουμε πάντα γραμμή επικοινωνίας ανοιχτή με τους συντρόφους πάνω εκεί στο βορρά. Και πηγαίνουμε κανονικά. Ο Νίκος Μπογιόπουλος πήγε και θυμήθηκε σήμερα στον Ενικό ένα tweet, tweet, πέταγμα, ε, και λάιδεσμα μάλλον, που είχε κάνει ο Αλέξη Τσίπρας σχετικά με την κατάργηση με ένα νόμο Του μνημονίου, αυτά που λέγανε παλιά, και τα γράφανε κιόλα. Και πάνω σε αυτό επιχειρηματολογεί τα δικά του ο Νίκο Μπολιόπλου. Διαβάστε το στον Ενικό και κατά του Αλέξη Τσίπρα που έκανε το tweet. Εμεί δεν έχουμε το tweet, έχουμε το tweet με λόγια. Όπω ακριβώ το είχε πει ο σύντροφο Αλέξης στην Βουλή. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση. Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές όλων των μέτρων που εξαθλειώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα τα ύφες. Είναι η κατάργηση με ένα νόμο... με ένα νόμο και σε ένα άρθρο. να, δυνατά, κα, κα. να δυνατά, κα, κα. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση. Και τα χτυπήματα μπορείτε να κάνετε και το χαχαμ έτσι ακριβώς το είχε πει και αυτό βλέπουμε να γίνεται τώρα δύο μήνες και προς τα εκεί πάμε φαίνεται είναι εμφανές με ένα νόμο σε ένα άρθρο τελειώνει το μνημόνιο Εδώ Ελληνοφρένεια με όλα αυτά που συμβαίνουν 211-28-200 ξέρετε ποιος απαντάει εκεί ε, τον Αποστόλη βρίσκεται Μέιλ μπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση studio και ο οποίος θέλει να στείλει SMS real και no το μηνυμάτο αποστολής στο 54% -100. Η Κατερίνα Βουτσά τον ήχο και η πολιτική απάτη υπάρχει πάνω από τη χώρα Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπω ακριβώ τα ψηφίσατε προχθέ, όλων των μέτρων που εξαθλειώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Είναι και η μόνη και η ρεαλιστική και η σωτήρια. Όλα τα άλλα που ακούγονται είναι όλα τα υπόλοιπα. Ο Αλέξη Τσίπρα τα λέει, δεν έχουμε λόγο να μην πιστέψουμε τον Πρωθυπουργό τη χώρα. Μια δήλωση του Γεράσμου Γιακουμάτου χθε βράδυ για τη ζωή Κωνσταντοπούλου στα Καρδάσιαν σε έχει προκαλέσει θέμα σήμερα Να πω είναι όμως και ένα κορίτσι μέσα στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου που δεν ξέρω πώ θα πας μαζί της Τώρα κοίτα που θα φορτώσεις Την έχουμε και φωτογραφία Εγώ κάνω μια συμπροσευχή μου το βράδυ μέσα απ' τα άλλα που λέω την καταλαβαίνω και την αγαπώ πάρα πολύ λέω Θεέ μου πότε θα ξεμπαρκάρει ο αγαπημένος μας ναυτικός ο άντρας Γιατί Να είναι κοντά της Απλά είναι Yani <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> yine... Δηλαδή είναι και είπε μετά κάτι άλλο. Το θέμα εδώ δεν είναι ο Γιακουμάτο, κάτι τέτοια τα λέει, είναι σύνηθε. Το θέμα είναι οι συνάδελφοι εκεί, οι δημοσιογράφοι, παρουσιαστέ που γελάνε και αυτοί, ξεκαρδίζονται μάλλον και το κοινό που χειροκροτάει από κάτω, που του άρεσε πάρα πολύ αυτή η δήλωση και την εγκρίνει, επικρίνει, επικροτεί με την. επικροτεί, επικροτεί, όχι επικρίνει, εγκρίνει και επικροτεί με το χειροκρότημα το αυτό το κοινό, το οποίο εκεί χειροκροτεί, σε όλα τα υπόλοιπα κάνει αυτά που ξέρουμε και επιλέγει αυτού που επιλέγει με το ίδιο ακριβώ κριτήριο οσά να βρίσκεται στε, σε μία εκπομπή. Είτε στη ζωή, είτε μπροστά στην κάλπη, είτε κοινό σε μία εκπομπή. Λοιπόν αγαπητέ, αν είσαι της ευθείας γραμμής της αντρικής... Ε Τώρα το έχω σπάσει λίγο, τέλος πάντων το σπαθώ. Δηλαδή τι κακό έχουν οι τεθλασμένες. Και δεν είσαι τεθλασμένος ή καμπιλωτός να μιλήσω μαζί σου. Αν όμως είσαι έτσι να μην μιλήσω. Θα έλεγα να το κλείσουμε εδώ. Ναι. Γεια σου, αγαπημένα μου. Γεια σου, Μάντσα. Εσύ που έχει τα μέσα, θέλω να μου επιβεβαιώσεις κάτι. Δεν είναι ότι έχω τα μέσα, έχω την πέσα. Είμαι μπεσαλή, είμαι τη μπεσαλίδικη σχολή. Άκου τώρα. Προχθέ τη Δευτέρα, σε ένα διάλειμμα τη Ελληνοφρένη, γιατί μα έχετε καταστρέψει, δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη δουλειά την ώρα που παίζετε στην τηλεόραση και στο ράδιο. Έπιασα το Μεσίνιο στη Βουλή να λέει στον Τσίπρα. Και εσεί, κύριε Πρωθυπουργέ, ό,τι και να λέτε, με την κυβέρνησή σα θα συνεχίσετε τα δικά μα θέματα. Ναι, αυτό είπαμε και εμεί τρία άτομα το. Ακούγαμε, αποκλείεται. Mm. Αλλά άντε, εγώ είμαι γριά και δεν ακούω. Δεν ακούγαν και οι υπόλοιποι, είδεσαι, το είπε και το έκανε. Ποιο από όλου, Ο Αλέξη, Εξεταστική. Α, ναι, ναι, ναι. Πώ το είδε, Τα θέματα να μα πει, τα θέματα, τα κύρια θέματα τη Εξεταστική, να ξέρουμε τη να διαβάσουμε και τι να διαβάσουν αυτοί που θα αφορθούν από την <Τι> Πού σε δρονιά μου. Έλα γαλλή. Σα κούραει δεσπέζ, κράει. Σαν τυμάει ένα πράγμα. μνημόνιο. μυμόνιο, μυμόν μυμόνιο. Είναι δύκια κριτική. Όχι, είναι άδικη. Όπω πρέπει να είναι εκεί κριτική, άδικη. Όχι, κριτική, γουστάρουμε, τι δεν λέει, αλλά θέλω να σου πω, μήνε στο παιδονόμη. Με του κάνει και φαίνεται και η εκεί γιατί θα το πιστέψουμε τελικά και επειδή ψηλοφανο, είναι κρύβα παραμιγιαστούν. Σωστό, σωστό. Δεν πρόκειται να αποδείχν οι υγιεί και μετά τράξου. Αλλά δεν είναι στο πεδρόνει. Δεν προλάβουμε να του αφήσουμε να γίνει ήδη μαλά. Τι <στολίδι> εκείνη γίνανε πριν τους αφήσουμε να γίνουν Τέλος αφού πάντων. Αφού λέει γιατί άλλοι δεν συμφωνούν με το τερέ και πλακώνονται. Γιατί υπάρχουν και σημαντικές διαφορές γι' αυτό. Γιατί τώρα είναι το ίδιο, αλλά είναι χωρίς γραβάτα. Είναι με τσαμπουκά, με αξιοπρέπεια. Είναι άλλο. <στολίδι> δηλαδή είναι, μία, μία, είναι μία, το ίδιο ελαφρώ λιγότερο υποτακτικό. <στολίδι> για την ώρα, ε. Λοιπόν, άκου τώρα. Δύο πράγματα θα σου πω, είναι παροιμίες που τις έλεγε μια γριά στον Εύρο. Πρώτα για τους Μαϊντανούς που βγαίνουν στα κανάλια, ότι όλοι οι γνώμες είναι σαν τις πίδες. Ο καθένας έχει από μία και δεύτερον γλυκέ μου άντρα, είναι ότι και για αυτούς που κυβερνάνε και για τους προηγούμενους και για τους επόμενου, ότι είναι ο τους είναι και ο λόγος τους. φυλάκια. Μεγάλη κουβέντα, γεια. Έχει τι πατηδοτικέ συ καθήκοντο πλήρωσε τον έμφια όπω συβαλαβάνι. Όχι, εγώ τον πλήρω μου το έχει ζητή ο τσίπρα. Χέσαι κατευθείαν. Το έχει ζητήσει ο τσίπρα προγραμματικέ και εντάξει τώρα επειδή είναι και σχέση αυτή που έχουμε με τον Τζήρα, όφει να το πληρώσω. Και πήγε και το πλήρωσε. Πήγαι και το πλήρω. Σα μεταξύ μα δεν πήγα, το έκανα διερευνητικά δηλαδή από το banking. Πάντωκα. Δηλαδή δεν ρωτήθηκα καμιά ουρά μου, ήταν πολύ εύκολο. Α. Δεν τα λεπωλήθηκα. Το έκανε στο χρέο σου Και καλό, δηλαδή και όλου του υπόλοιπου Έλληνε, κυρίω του ψηφοφόρου ΣΥΡΙΖΑ να επαρκούσουν, Τα μέτρα λιτότητα που συνεχίζονται. Ωραία, εγώ δεν πήγα να πληρώσω τον ένθια ούτε πήγα να μελιστέψουν με κατοδόση. Άιστο διάλογο, νορχοκουμούνη. Ω <χω> γνωστό, ο αποτριωτισμό είναι το τελευταίο καταφύγιο των παλιών ανθρώπων. <χω> Περίμενε ότι ο Μιλιό θα την έβγαινε στο ΣΥΡΙΣ από αριστερά. Ε, δεν είναι και δύσκολο. Όσο πολύ μετακινείται δευθυνά. ο ΣΥΡΙΣ από τα αριστερά και φεύγει, είναι πολύ εύκολο να βγει ο οποιοδήποτε από αριστερά. Σωστό. Ακόμα και ο Μιλιό. Η κόρη του Μιλιού τι να κάνει, καλά. Πιστεύω ότι είναι καλά. Τα φιλιά μου να τη πει όπως κάθε μέρα Έγιναν, ε, έγινε γνωστή η απεργία πείνας των κρατουμένων από τις καταλήψεις που είχαμε στο Πανεπιστήμιο στην Βουλή την ε, δι, δι, δι, διαμαρτυρία η Βουλή το είπανε κάποιοι τη διαμαρτυρία προχθές το Προάβλιο στον άγνωστο στρατιώτη και με καταλήψεις σε δημόσια κτίρια σε διάφορες πόλεις, περιοχές της χώρας ε, ένα θέμα είναι ότι κάποιοι συμπολίτε μας, ό,τι αν έχουν κάνει καταδικασμένοι ή όχι κάνουν απεργία πείνας. Η απεργία πείνας πάντα προκαλεί ένα ενδιαφέρον γιατί πρόκειται για την υγεία ανθρώπων. Θα σταθούμε σε αυτό το, το θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Όλγα Κοσμοπούλου, γιατρός, επειδή παρακολουθεί και τους κρατούμενους, μαζί με άλλους συναδέλφους, τη να μα δώσει μια εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει. Καλώς σα μεσημέρι. Γεια σας. Για πείτε μας γιατί εσείς έχετε θα καλύτερη ε, Θα σας πω με bullet. Πρώτον, είναι πολύ δύσκολο να πει κανεί ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε, αλλά απλώς ξέρουμε την κατάστασή τους και τους ε, έχουμε επισκεφτεί κάποιες φορές. Είναι από τις 2 Μαρτίου που κρατάει η απεργία πίνας, mm -hmm. ε, πρόκειται για ανθρώπους που ε, κάποιοι από αυτούς έχουν ξανακάνει απεργίες πίνας στο παρελθόν ή έχουν άλλου είδους νοστηρότητες, ε, ε, ε, Και ε, αυτό συντέλεσε Συν το μακροχρόνιο της Να φτάσουν σε ένα οριακό σημείο Όσον αφορά την υγεία τους ε, ε, Μιλάμε για 22 ε, άτομα Αν δεν κάνω λάθος σήμερα, 22, άτομα, έτσι, ε, μέρα σήμερα Είναι 33η μέρα ναι. Έχουν όλοι Χάσει βάρο πάνω από 15% μερική και 20% του αρχικού βάρου, που είναι δείκτη μεγάλη επικινδυνότητας Έχουν κάνει υπογλυκαιμίε, έχουν βαριά ορθοστατική υπόταση, όλοι σχεδόν. Ε, έτσι, ε, και ένα από όλου, ο Μιχάλης Νικολόπουλο, που μα δουλεύει στον Ευαγγελισμό, είναι στην Αντατική γιατί έχει κάνει επεισόδια σοβαρότατη βραδικαρδία, που μπορεί να είναι και προήμιο για μια ακόμη πιο σοβαρή κατάσταση άμεσα. Αυτό και είναι και το πιο μέρες. σοβαρό περιστατικό. Θα έρθουμε σε αυτό. Και... Η... Να σας ρωτήσω... Είναι η πρώτη ναι. φορά που φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Είναι η πρώτη φορά που φτάνουμε. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι μόνιμο. Αν θα το αφήσει κάποια μόνιμη βλάβη για να χρειαστεί να βηματοδοτηθεί ο άνθρωπο. Ο, ε... ο Νικολόπουλο τι ηλικία έχει, Κάτω από 30. Είναι Κάτω από μικρός. 30, με συγχωρείτε. είναι πολύ καλή. Είναι μικρό παιδί. Ήθελα να προσθέσω δύο πράγματα. Το ένα είναι μια καταγγελία. Το άλλο είναι η γνώμη μου, για τον αγώνα αυτών των συνανθρώπων μας οι οποίοι βρίσκονται στις φυλακές. Η πάλι ενάντια στους τρομονόμους και στις φυλακές τύπου γ είναι πάλι για την ίδια τη δημοκρατία. Ναι. Δηλαδή το να χαρακτηρίζω εγώ εσάς τρομοκράτη ε, και με όχι πλήρη στοιχεία να σας παραπέμπω και να σας φυλακίζω Τους για συγγενείς, τις μητέρες, τις φιλενάδες, ενωχω, όλα, όλα, όλα. Ότι μητέρα, τη ναι, σύντροφο, ναι, ναι, ναι. Είναι Ε, κάτι που δεν το έχουμε ζήσει ε, είναι όλα αυτά σοβαρές παραδιάσει τη δημοκρατίας. Άρα είναι πολύ σοβαρός αγώνας που κάθε άνθρωπος είτε συμφωνεί ιδεολογικά είτε όχι με τους κρατούμενους που το κάνουν θα πρέπει να πάρει θέση γιατί ταυτοχρόνως παίρνει θέση απέραντη στην αντίληψη περί τρομοκρατίας που έχουν οι Ηνωμένες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίρνει θέση απέναντι στην αντίληψη για τη ζωή και για τη δημοκρατία που προσπαθούν να μα επιβάλλουν. Αυτό έρχεται Κατά και σε μία μέρα που έχετε δει το πρώτο σελίδο των νέων με κάποιε απόψει του κ. Πανούση που πιάνει και αυτό το κομμάτι με κάποιο τρόπο έμεσο. Όχι, δεν μπορεί να απολογηθεί κομμάτι. για τι απόψει του σε αυτού οι οποίοι τον έβαλαν στη θέση του Υπουργού. Mm. Δεν με αφορά, ο κ. Πανούση. <laughs> <laughs> να σα ρωτήσω κάτι. Ε, να μείνουμε <laughs> λίγο σε μια σοβαρή καταγγελία, κ. Ναι. Καλαμούκη. Ναι Μένοντα στους απεργούς για να καταλάβετε τι περνάνε οι οικογένειες και τι γίνεται σήμερα στο κρατικό νηχέας η σύζυγος ενός απεργού πίνα, δεν θα πω ονόματα ήρθε να τον επισκεφτεί ναι. έρχεται κάθε μέρα, έχει άδεια για 24 ώρη παρουσία και τον βοηθάει να κάνει μπάνιο και τλ. γιατί ο άνθρωπος είναι σε μια ε, κατάσταση άσχημη εκλήθη από αστυνομικό, όχι φρουρό εκλήθη γυναίκα αστυνομική ε, για να της κάνει σωματικό έλεγχο. Την έβαλε στο μπάνιο του κελιού, της είπε να βγάλει όλα τη σταρούχα, όλα τα ρούχα και της έκανε και έλεγχο επισκόπηση γεννητικών οργάνων. Αυτό το πράγμα και μόνο που το λέω ντρέπομαι, τρέπουμε που ζω σε αυτή τη χώρα. Ε, είναι ε, η ταπεινωτική η ταπείνωση της συζύγου ενός κρατούμενου μόνο και μόνο επειδή είναι σύζυγός του και έρχεται να τον επισκεφτεί. Είναι ακραία την για μία Αυτό γυναίκα, στο νίκαιας, σήμερα το πρωί, στο, στο Γενικό Κρατικό νίκειας. Από αστυνομική να αστυνο... του πανούσει. Από ανώνυμη αστυνομική να με αστυνομικό που την κάλεσε, ο οποίος επίσης δεν δίνει το όνομά του. Δηλαδή ναι. αυτοί οι άνθρωποι χωρίς ονόματα και χωρίς πρόσωπα ταπείνωσαν μία γυναίκα, μόνο και μόνο επειδή την έτυχε να είναι παντρεμένη με κρατούμενος. Επειδή ο κύριος Πανούλης έχει γράψει ένα άρθρο σήμερα με τίτλο «Νοίται αριστερά του τίποτα» προφανώς βάζει τον εαυτό του στην άλλη αριστερά που δεν είναι του τίποτα, μπορεί άνετα να βρει ποιο είναι ο αστυνομικός ή αστυνομική να αυτοί που ήταν βάρδια στο γενικό κρατικό νίκε και κάνουν αυτές τις αθλειότητες Φαντάζομαι έχει πολλές δουλειές και δεν ξέρω αν θα έχει και αποτέλεσμα όλο αυτό γιατί προφανώς δεν είναι θέμα ενός ιδίου αστυνομικών, δεν είναι η καφρίλα ενός αστυνομικού είναι μια γενικότερη αντίληψη μια γενικότερη και κατεύθυνση από το συγκεκριμένο Υπουργείο που την είχαμε και τις παλαιότερες κυβερνήσεις, τη βλέπουμε και στι τωρινές. Ε, το Εγώ καταγράφουμε το περιστατικό. εδώ, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Το, το καταγράφουμε το περιστατικό, είναι άθλιο πραγματικά, γιατί ο, κατα... ο καθένα καταλαβαίνει την αγωνία τη συζύγου. Δεν ξέρω αν έχει πάρει μέρο, δεν έχει και σημασία απολύτω καμία. Α, σημασία αυτό οι... λέω, ούτε αυτό ούτε λέω. Δεν Το λέω για ακροατέ, γιατί εμεί εδώ δεχόμαστε ναι. και μηνύματα, τα βλέπω εδώ μπροστά, που μπορεί να λένε, Έλα, Μωρή, η συζυγός του είναι ίδια θα είναι. Πρέπει να πιάσουμε και αυτή την κατηγορία, δυστυχώ, που είναι μειοψηφία. Αλλά όμω, σε έναν άνθρωπο που πάει να επισκεφτεί, τον υποβάλλουν σε αυτό το, το, τον εξευτελισμό. Να σα ρωτήσω, πώς είναι στο νοσοκομείο από του 22? Το είναι, είναι όλοι, είναι κάποιοι. Είναι δύο, όχι, όχι. Στο νοσοκομείο το δικό μα είναι δύο, είναι κάποιοι στο Τζάνιο, κάποιοι στο Αττικόν, κάποιοι στον Ευαγγελισμό. Είναι Και αρκετή από αυτού. Και μια η οποία έχει φτάσει 40 κιλά, ε, είναι 40 κιλά προχθέ για την ακρίβεια, είναι στη σωτηρία. Ναι. και για τον Νικολόπουλο που μας είπατε νοσηλεύεται στην εντατική είναι ο μόνος από τους 22 που είναι στην εντατική στη μονάδα εντατικής ναι, θεραπείας ναι γιατί προφανώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει ανακοπή έχει 26 λεπτό μάλιστα ε, ε, εγώ δεν ξέρω έχω σοκαριστεί δεν είναι η πρώτη φορά που το επαναλαμβάνω ε, ακούστε ε, αυτή η κυβέρνηση βγήκε με το λογότυπο της ελπίδας και η ελπίδα ήταν και για δημοκρατία και για ανθρώπινα δικαιώματα δεν ήταν μόνο για τα λεφτά ε, σε μερικά τέτοια πράγματα θα μπορούσε να έχει δώσει έναν άλλο τόνο και δυστυχώς δίνει έναν τόνο χειρότερο ναι. Ε, από τους προηγούμενους από ε, ειλικρινά έχω σοκαριστεί να σα πω την αλήθεια την δεν την εγώ που δεν περίμενα σχεδόν τίποτα νόμιζα ότι σε αυτά τα θέματα θα τα χάνει την ευαισθησία γιατί και δεν στοιχίζει τίποτα Είχα αυτή ναι, την αφέλεια, κύριε, αλλά τελικά ακολουθείται το γνωστό ότι κάθε κυβέρνηση, κάθε εξουσία δεν θέλει κανεί να ε, αισθάνεται ή να νιώθει ή να μπορεί να σκεφτεί την παραμικρή διαφορετική, με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σκέφτονται οι πολλοί. Οπότε εφαρμόζουμε του γνωστού κανόνε όπω και εμεί. Οπότε έτσι όπως είναι πάντα. τα πράγματα και εμεί με το τίποτα που έχουμε θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Είμαστε δίπλα σα, είμαστε σε επικοινωνία. Οτιδήποτε χρειαστεί πάντα θα επικοινωνούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, κυρία Όλοκα Κοσμοπούλου, γιατρός, και στο παρελθόν έχουμε μιλήσει και για άλλες απέργειες πείνας, αλλά και τώρα για αυτήν την μεγάλη αριθμητικά γιατί κρατάει πάρα πολύ καιρό. Κάπως έτσι τελείωσε αυτή η εβδομάδα που η μισή ήταν Μάρτιος η άλλη μισή ήταν Απρίλιο στη Δευτέρα θα πούμε τα υπόλοιπα με το λαό και τις παραγγελίε του σας αφήνουμε ακολουθεί η κατέρνα κρυβοπούλου Μαγκαζίνο και στις 3.30 για να κάνω Γεια Σήμερα πήρα να σου πω ότι για όλους εμάς που φεύγουμε και δεν θα ξαναπατήσουμε ποτέ το πόδι μας στην Ελλάδα να μας βάλεις ένα τραγουδάκι όποτε θέλεις του Παπάζογλου το Αχελάδα σ' αγαπώ Χαρά στον Ελλήνα, που ξεχνά Βάλει όλου αυτού στη Βουλή που του άντρε να είμαι που λένε τι ιστορίε. Μην με ανάβει. Και καπάκι όταν τελειώσει θα βάλει από τη φιλική εταιρεία τη Διαμαντίδη που λέει να είμαι. Μαρκάμπ συμμεσημεριάτικα. Διαβάζει ο Πουλικάκου εδώ το βιβλίο του. Εγώ επειδή είμαι τη ευθεία τη αντρική σχολή. Θα σα πω ευθέω. Θα σα πω ευθέω. Σα αρέσει Θα Σα αρέσει να εννοείτε και να μην το λέτε. Σε καλό να σκέφτεσαι με συνεργάτη που δεν ξέρει. Και με να σαν πώ και καημένη και στην να μέσα που στη Ναι. Στην Παρασκευή. Πάλε μας να, τον... να ακούσουμε αυτόν τον πρωκτολόγο που μπηλάγισε χθες. Ναι. Καίρετε. Γεια. Yeah. Κύριος Σκορδάς. Ναι, ναι, ο Μέρη. Σταφυροκούλος εδώ είναι ο χειρουργός, ο ουρολόγος που είχατε πει εδώ στη γραμματιά μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο. Γεια, γιατρέ. Κατουργέ με συνέχεια. Μα ακούς, γιατρέ, δεν σε ακούω καλά. Κάνει κι αυτό σαν καταράκτηση, είναι σταμάτατο, θα κατουργηθώ. Σταμάδα το πράγμα παιδί με αυτό δεν το αντέχω. Μου φέρει το τσίσι. Γιατρέ. Ωραία, αφού μου τώρα πάλι. Τώρα σα ακούω. Κατουργέμαι, γιατρέ. Ε, δεν εξέταση εξέταση PSI. Τι PSI. PSI. Εξέταση αίματο έχετε κάνει. Εξέταση αίματο είναι το PSI τόσο καιρό και τα λέμε εμεί πολιτικά. Ναι, ναι, είναι αυτό το, το, το, το άλλο. Τα λέει ο Βαρουφάκη για αίμα μιλούσε. Θα μα πιούν το αίμα. Σα παρακαλώ τώρα, ακούσε με λίγο. Ναι, γιατρεπέ μου. Πίνω και κάτι τσάγια, πρέπει. βέβαια, πρέπει. να πω την αλήθεια. Ότι σε φίλο με μια αδερφή τη, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω με. Ο Θεό με δε μια δε αδερφή, ναι. Ωραία. Δεν Είμαι ο Θοδωρή τη Αδελφή, του Γιώργου. Μάλιστα. δεν. Όχι δε τη το αδελφή του Γιώργου. Γιώργο, Γιόργο είναι ο αδελφή. Μπορείτε να ακύσουμε ένα ραντεβού να αρχίσετε να σα κάνω μια κλονοσκόπηση. Κολονοσκόπηση επειδή μου φεύγει το τσίσιο γιατρέ. Τι το έχουμε κάνει πια, με το παραμικρό δηλαδή μέσω να μην θα κάνει συχώρηση μέσα. <laughs> δεν έχω πρόβλημα <laughs> με τι αμοιβαλέ. Μα είναι η μέθοδοση. Πώ να σα το πω έτσι απλά είναι η πιο καλύτερη μέθοδο για να εξατριβώσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με το μπροστά τη σα. Αμα είναι έτσι, γιατί θα σου κάτσω. Τι να κάνω. Είναι ιατρικό, ιατρικό, έτσι. Έχει τίποτα Γιατί περίεργα. Με λίγο, μι, τώρα Γιατρέ, μου όχι. Τώρα έφυγα από το υγεία και πάω σπίτι μου. Και με παρακάλεσε η γραμματέα μου να σα πάρω ένα τηλέφωνο. Και τώρα εσεί μου τι μου λέτε. Δεν θα δεν σα καταλαβαίνω τι μου λέτε. Γιατρέ, μη τσατίσαι. Θα μου βάλει ολόκληρο πράγμα και τσατίσαι κιόλα μέσα. Εγώ πρέπει να τσατίζομαι. Λοιπόν, κλείσε ένα ραντεβού με την. Να κλείσω, αλλά θέλω αυτό το μηχάνημα το καινούριο που βγάζει και τη selfie. Μια κλωνοσκόπηση θα σα κάνω. Δεν θα πονέσετε. Μην θα ας... πονέσω, θα όχι. Δεν έχω πρόβλημα ακόμα αυτό. Δεν τα φοβάμαι αυτά. Απλά θα πούμε να έχω μια φωτογραφή. Θα βγαίνει τα, τα πλευρά και σε μια μασούλα. Θα πάρετε. Α τα πλευρά που θα βγει το... τι πράγματη ή εργαλείο βάζει για τρέμεσα. Φυροδρέμον, θα μου βάλει το τρεπάτη, θα βάλει μέσα και τι πάει πιθανό τα πλευρά. Δεν πάει η ευθεί, α πάλιξα. Γιατρέψει ομονιστή. Κουμ... Σα φάλακα κύριε. Όχι, πρέπει... συγνώμη δεν ήθελα να σε προσβάλω. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ μιλάτε τώρα με, με καθηγητή, δεν μιλάτε με όπιον όπιον. Α, προ τη μην όμω θα μιλάμε όπιων όπιον. Να φείτε να σα κάνω μια κλονοσκόπηση για να γλιτώσετε. Η κλονοσκόπηση έχει σχέσει με την κλονοποίηση. Εγώ γιατί το ξέρω. Σα παρακαλώ. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα πι, από αυτού που έχει φέρει ο Άδωνη στο Υπουργείο όταν ήταν υπουργό. Αυτού του ψεύτικου. Την ώρα που θα σα βάζω το δάχτυλό μου. Ποια ώρα γιατρέφει. ώρα θα μου το βάζει το δάχτυλό πι, σου. Πι, Μα πώ θα σου πιάσω τον μπροστά Δεν είναι στιγμιαίο, είναι ώρα. Αν είναι ομοιοπαθή ο μπροστά σου, δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Είναι ολόκληρη η ώρα. Να ρατεβού, τώρα έχω μια να με τη μου, κλείνω, να κλείνω, κλείνω τώρα. Γεια, γεια. Αχελάδε Γιατί με έμαθες και ξέρω Να ανασαίνω που βρεθώ Να πεθαίνω που πατώ Και να μην σε υποφέρω Μάθε που είχε βγει ο στη Βουλή και έλεγε τι καλό έχει δώσει η Γερμανία στον κόσμο. Και έλεγε, έλεγε, έλεγε διάφορου τύπου και πέταξε και τον Χίτλερ μέσα. Α, ναι, ναι, ναι. Ποιο καλό έχει, ναι, ναι, ποιο έχει βγάλει, ναι. Και αυτό αυτό με τον Τζίπρα με τα lemon Γκράφ και τι Μαρτίε που έλεγε τι προάλλε. Εάν οποιοδήποτε από εσά, κύριε Ευρωβουλευτέ, ήτανε για μια ώρα Θεό και σα έλεγαν πρέπει να αφαιρέσετε ένα κράτο από τον πλανήτη. Δεν υπήρχε ποτέ και αφαιρούσατε τη Μαδαγασκάρη. Κράτο που είναι 20 φορέ η Ελλάδα. Τι θα άλλαζε στην εξέλιξη της ανθρωπότητας Πετάγεται λοιπόν ένα Γερμανός και ματικρούει, αντικρούει. Είπατε η Μαδαγασκάρη. Γιατί δεν έχετε τη Γερμανία. Και τα πίτησα έστω ότι μπορούσα να βγάλω τη Γερμανία. Δεν θα μαθαίναμε τον Νίτσε, δεν θα μαθαίναμε τον Χίτλερ. Δεν θα μαθαίναμε τον Χίτλερ, δεν θα μαθαίναμε ίσω κάποια άλλα πράγματα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είμαι στη Γερμανία, στη χώρα του Καντ, του Γκέτε, του Μπετόβεν, του Einstein, του Χάινερ Miller, του Φασμπίτερ. Στη χώρα του Kittergrass και τη λογική. Η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία Αχ, Ελλάδα θα στο πω Πριν να λύσεις πετεινώ φορές Μ' Με χρειάζεις μου κολλάς Σαν τον όθο με πετάς Μα μου Κρεμνιέσαι Πριν πέντε 6 μήνε, άλλη μια παραγγελία είχαμε επειδή και τότε είχε φύγει Τρόικα και το μνημόνιο. Ήταν ο άλλο αριστερό, ο, ο πρωτόπαπαπα, που είχε πει ότι έχουμε την Τρόικα στο πίσω κάθισμα. Είχαμε βάλει το χάρη, κλείνει να λέει: Έχω να αφήσω στο πίσω κάθισμα μια πίτσα και μια μπύρα. Κύριε Υπουργέ, η το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο μένει ή φεύγει. Καθαρέ Τώρα, καθαρέ κουβέντε Εγώ θα προτιμούσα να φύγει. Φοβάμαι <σχυ> ότι λόγω τη τάση μεγάλη μερίδα. Των Ευρωπαίων θα είναι με κάποια άλλη μορφή βέβαια. Με άλλη μορφή μπορεί να είναι στο πίσω κάθισμα, αλλά βεβαίω θα είναι στο αυτοκίνητο. Σε σχηθείτε, παλικάρι, μόνο το θέλω δηλαδή. Μπορώ να αφήσω στο πίσω κάθισμα μια πίτσα και οκτώ μήνε. Ασφαλώ κι μπορείτε. Να είσαι καλά μα. Γραφείου πάρα πολύ. Στη Ναι. Να σου πω το κουταβάκι το έδω στην κοπέλα την προηγούμενη εβδομάδα Της τόλωσα το κουταβάκι Εσύ είπα να σαναληθούμε το έδωσα από κοντά Ξαναβάλ τώρα να το ακούσουμε Περίμενα να το πει κάποιο για Παρασκευή δεν το πει κανένας Και, Ρο, και, και γιατί βρε δεν έπαιρνε εσύ να το πεις για Παρασκευή Πού να σε σηκώσω να σε πιάσω βρε Τώρα που με σήκωσε βρεμάδικα και με πιάστη, πιάστησε Τώρα δεν με βρήκε. Τώρα σε βρήκα και στο πα Ναι. Καλημέρα, τι κάνει. Καλημέρα, καλησπέρα. Είσαι καλησπέρα, καλημέρα. Με το καλημέρα τα πάω. Καλάμαι το καλησπέρα Α... το πάω. Με το καλησπέρα μου ξεκινάω με το καλημέρα καταλήγω. Α, Κάπω έτσι τελειώνει μάλλον. Α, έχω υψηλά πω επιτυχία. Α μάλιστα. Να σου πω πω τώρα εσύ πουλά στο κουταβάκι που μου επιφύλει φίλη μου. Ποιο κουταβάκι. Ναι, ναι. Α, Αιχέ το πουλά. Ναι, πουλά τώρα. Το ανταλάσω. Με τι το ανταλάξει. Με υπηρεσία αγάπη και έρωτα. Υπηρεσήξη αγάπη, να σου πω είναι μεγάλο. Σταμάτω και σε πώ μπαίνει κατευθείαν στο ζητούμενο στο Παρασύνθημα. Μεγαλό είναι. Τι θέλει τι σημασία έχει; Είμαι καλό χρήστη. Εσύ είσαι καλό χρήστη. Το κουταβάκι είναι μεγάλο ή μικρό. Άγιο το κουταβάκι. Ναι, μεγάλο. Μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο κουταβάκι. Μεγάλο, μεγάλο μέλο. Το, το θέλω μεγάλο, έτοιμο. Δεν μπορώ να περιμένουμε ένα μεγάλο. Έτοιμο θα το κάνει εσύ. Μπορώ να το πάρει έτοιμο. Πότε μπορούμε να βρεθούμε να μου τα δώσει. Με σιμιράκι τώρα, πού είσαι, Εσύ που είσαι. Όπου θες, παιδί, μου. Έρχομαι. Να έτσι στη ζήτη σε ενά. Ναι. ναι, το δίνω στο χώρο σου. Α, Κάνω παράδοση στο μου... χώρο σου. Δηλαδή αυτό μου πάει το μυαλό τίποτα. Το κουταβάκι. Να το πούμε κουταβάκει για να το μεταξύ τους οικογένειες. Το τρίχωμά του είναι καλό. Θα το δεις και το τρίχωμά. Γουνίτσα. Ό,τι πρέπει για το χειμώνα. Και βάλω και λίγο μπέλο μια και ήταν η εβδομάδα που τελέστηκε 30 Μάρτιν. τα τα αυτά Φανος τιτος, η κουναπτιφολη του ταρουμανια, μπροσια την οίκη, για το που ο Μπελογιάννης η μεστης ο I'm <laughs> gonna